Γεια! Να, να κάνω μια γαργάλα στα κράνη σα. Πλατσουρίζουμε, πλατσουρίζουμε με την ομάδα Δίας. Πλατσουρίζουμε uh, στον νερά κάτω από uh, το σπίτι. Μά, uh, τι ωραία, uh, θα τα σε πω, γαλήνη, γαλανοί, γαλανοί, γαλάζια, γαλάζια, uh, σημαία. Uh, λευκό, λευκό, δέρμα, μαύρο. Το δέρμα για αίμα, τι ωραία, uh, uh, και τα μηχανάκια σας μέσα. Uh, τι ωραία, καθαρές λε, uh, απλυμένες, uh, καθαρές, uh, καθαρές, αστραφτερές.